Το μόνο που διαφωνώ που δεν πήγε ο Δήμαρχο, Θεέσαι και ο Ινερεφίλαιο. Όχι, δεν ξέρω. Ότι έπρεπε εκείνη την ώρα κάποιο να πει σε αυτό το μαντάν. Ότι ξέρει κάτι, ο Σουκατζήδη δεν έκανε του συμβιβασμού που έκανε εσύ. Βλάκα. Οι άνθρωποι που σκοτώσαν του Γερμανού δεν ήταν δολοφόνοι. Βλάκα. Ότι ε, είχα πολλά αργά μου έχω θυμώσει τόσο πολύ που δεν μπορώ να τα πω όλα. Καλά και εσύ ηρέμησε καλά. ξέρει. Δηλαδή, ρε, πού να πούμε, Τι είναι αυτά που βγαίνει και λε. Ότι δηλαδή για όνομα του Θεού. Δεν υπήρχε ένα άνθρωπο εκείνη την ώρα να του τα τρέξει τα μούτρα. Αυτό, η μόνη μου διαφωνία αυτή ήταν. Ότι έπρεπε να υπάρχει ο Δήμαρχο εκεί να του πει σε βλάκα σαν άνθρωποι του Θεού, γιατί αυτά που λες είναι ανιστόριτα, είναι βλαμμένα είναι χιλιάδιό Εντελώς στοιχεία, αύριο είναι και η απελευθέρωση των Τούρκων στην Πάτρα Ύστερα <συγχε> Ύστερα και ύστερα, αλλά στέρα, δεν υπάρχει ύστερα Να λέμε και τραγούδια <συγχε> <συγχε> Είπα την τώρα στον τράγκα και είπε να τα φτιάξει όλα καλά. Χρόνια. Τι θα κάνει τώρα. Η τώρα, α πούμε, που δεν έχει κυβερνήσει τώρα. Α, τώρα θα, πούμε, θα τα κάνει ποτέ, καλά. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Τα τελευταία 8 χρόνια ποτέ. Mm. Ειδικά ο Μιχαλάκη που πήγε. Ούτε ο Κυριάκο. Ποιο Μιχαλάκη. Κανένα, όχι, κανένα. Ποιο Μιχαλάκη, καλέ. Σίγουροι, σίγουροι. Δεν ακού και δεν μπορούμε να μιλήσουμε άμα δεν ακούμαστε. Είναι κρίμα. Λοιπόν, χάρηκα για τον Χρυστοφοράκη. το κατάλαβα, γεια. Να δώσω μια συμβουλή στον Κυριάκο, να κάνει εκείνο το βήμα το χαραλέο που είπε κάποιο να έχει κάνει χαραλέα βήματα ο Κυριάκο. Και να κάνει αυτό το μετέωρο, του Πελαργού Άλλο που μετέωρο ο Κυριάκο δεν κάνει. Να πάρει στο σούνιο όχι μια καλή περίπτωση εκεί στην άκρη και να κάνει αυτό το βήμα και περιμένουμε. Okay, Καλέ σε... βλέπει για κυριάκο. Αποκάνση στην αδελφή την άκουσα από πρωί στο Θείο. Λέει, τη Ρωτάει ο Θεο λέει ποια προβλήματα έχουν προτεραιότητα για σάλτ, λέει όταν γίνεται κυβέρνηση. Λέει. Να πάρει ένα μεγάλο καθρέφτη και να πάει να κάτσει μπροστά. Αυτό το πρόβλημα που έχει προτεραιότητα, να πάρει και την οικογένεια του και άλλου από την Αδημοκρατία mm -hmm. και από άλλα κόμματα. Το... Το, το πρόβλημα καθαρά ποιο είναι: Να σταθούν μπροστά στον καθρέφτη. Είμαι ο που είχα πει ότι η Λουκά έχει βάλει τη Σουλτάνα, την Λουκά, να παίρνει τηλέφωνο. Έλα ρε, Είμαι πεπισμένο πλέον ότι η Λουκά είναι αυτήν ο ηθήνο και την έχει βάλει τη Σουλτάνα να παίρνει τηλέφωνο. Έχω στοιχεία αδιάψευστα. Αυτή λέει η Λουκά την καταγγέλνει, τη, λέει. Τι μου Ναι, ναι, ναι. Καλό είναι ότι Λοιπόν, α σου πω, αυτοί όλοι που κάνουν τι βουλευτικέ έδρε εκεί πέρα, περνάνε από κάποιο συγκεκριμένο σεμινάριο, σχολείο. Γιατί άμα του ακού, όλοι λένε τα ίδια και όλοι απαντάνε με τον ίδιο λόγο. Ρε, ναι, υπάρχει ένα σεμινάριο, το σεμινάριο Γερμανία. Με το που βγαίνει, σε περνάνε ένα γρήγορο ταχύτητα με εκεί πέρα, δεν έχει να πει άλλα. Είναι συγκεκριμένη η οδηγία. Μήπω υπάρχει τέτοιο, όπω έχουν πολιτικό λιθάρι, πώ έχουν το σχολείο που παίρνει και το λιθάρι μαζί. Και εκτό από αυτό που κανένα από αυτού δεν έχει καθ Δεν πρέπει να πειγάμε το κι ανομλά δυνατής το πράγμα. Παρότι εμείς είμαστε η ιαστική ευγενική παράταξη, ήρθε η ώρα και θα βγάλουμε τα γάντια. Γιατί πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε για να γλιτώσουμε από αυτό το κακό που βρήκε τη χώρα μα. Η Άννα Μισελ, τι είδουσα εγώ να θα δώσει, αφού βγάλει τα γάντια τη. Του γυμνού χεριού. Mm -hmm. Με το γυμνό χέρι κάνει καλύτερα κάποια πράγματα που γίνονται με το γάντι, γιατί αντιλαμβάνει καλύτερα τη σωματική επαφή. Mm -hmm. Ναι, να έχει καλύτερα την αίσθηση σαφή. Την αίσθηση σαφή. Δηλαδή και ο δέκτη το απολαμβάνει καλύτερα και ο δότη. Να καταλάβει. Mm -hmm. Λέει παιδιά χωρί γάντι, γάντι. Είναι σαν να λέμε πίσω mm -hmm. με προφυλακτικό. Δεν mm -hmm. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Mm -hmm. Το ακριβώ. Πολύ ωραία η παρομοίωση. Ο Ισαγκελάριο Ιωαννίνο ζητάει την άρση τη ασυλία τη Μισελ. Δεν ξέρω τι έκανε τελικά. Τι έγινε, έχει κάνει κάτι λαμογέ στο Δήμο. Τελειά... Για να Αποκλείεται yeah. τώρα, δεν την έχω. Okay. Πνευματική κόρη του κοκκού και λαμογέ δεν μου κολλάει. Αποκλείεται να έχει κάνει τέτοια πράγματα. Το θεωρώ αποκλειστέο. <laughs> για, να... για να μιλήσω λέξη πλαστικά, α πούμε με έναν τρόπο. Ναι. Τι πειράζει, Εδώ που πήρε, τι πήρε. Λάθο, συγγνώμη κύριε. Τι λάθος κύριε, συγγνώμη. Πατάτε να στην τύχη. Τι είμαστε εμεί για να σηκώσουμε τα λάθο τηλέφωνα. <Τε> Καλησπέρα παρακαλώ. Μήπω μπορεί να είσαι παρακαλώ. Εγώ είμαι αποστολή, ο παρακαλώ. Ποια σου είναι αποστολή, α σηκώσει το ναι, ναι, ναι, Μπορώ, κάποιοι μπορούμε ταυτόχρονα να κάνουμε δύο δουλειέ τώρα. Α σηκώσει Ναι, άδειο. Ναι. Είμαι από την ολούνια ψωρία. Τι κάνετε, σε χάσαμε την αποστολή. Άλλαξε τι γίνεται. Ε, σε χάσαμε, τι κάνετε. Πάω... Σταμάτα, βάλε μια τελείω να συνεννοηθούμε. Σταμάτα να μιλάτε που πούμε πάψει. Από πού παίρνει. Α τα καριστά. Από πούμε παίρνει. Από σ' όλοι. Από Πέρνης. Πήשי πάλι. Αποπούμε Πέρνης. Πώς θα τα πούμε? Αυτή η συνεννόηση πάει καλά, το βλέπεις και εσύ, έτσι; Δεν είναι ότι δεν επικοινωνούμε Φαρία. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Σε, σε πάρο, μας... Πού με λόγω από Πού με πάσα, για να με πα. πού έχει κάνει αλλάξει αक्सीडेंट όλα όλα Η Μαρία απ'ταει. Η Μαρία απ'ταει. Ε, η Μαρία, τι πια Μαρία τώρα. Ότι τα άλλα ήταν σχετικά Λίγο χάρη καγά. Εγώ είχα ψηφίσει ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ με το μισό ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν είμαι από του μαρκιά δηλαδή. Τώρα κυβερνάει. Ενίσχυε, δεν ενίσχυε, τι έχει κάνει. Το μισό ΣΥΡΙΖΑ με όλο το ΠΑΣΟΚ κυβερνάει τώρα. Ναι. Εγώ είχα ψηφίσει ολόκληρο το ΣΥΡΙΖΑ με το μισό ΠΑΣΟΚ. Αλλάζουν οι σχετισμοί τώρα. Ο, ο, ο, ο ποιητή είναι ο ίδιο. Αυτό που έχει την απαγγελία, το πείμα, ο τραγουδιστή, ο Τσίτα, αυτό είναι ο ίδιο. Αυτό που μπορεί να τραγουδίσει και το τηλεφωνικό κατάλογο. Δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι μαρκιά. Καλά τώρα κι εσύ μην ξανήγησε. Να κάνουμε μια ενημέρωση στου ταξιτζίδε. Και δεν κάνουμε. Να ξέρουν τώρα οι πελάτε δεν είναι αριστερά πλέον, παρ' ταλιώ. Εντάξει, ή 4 φορέ δεξιά μπορεί να πει. Ούτε τη λέξη δεν χρησιμοποιούν. Μπαίνει μια χθά μου λέει δεξιά, δε δεξιά, παρ' ταλιώ τώρα μου λέει. Τι σημαίνει αυτό τη λέω. Αριστερά μου λέει. Ούτε τη λέξη δεν λένε. Εντάξει, κρίσιμη πληροφορία. Ότι οι ταξιτζίδε α πούμε έχουν κόσμο που μπαίνει μέσα και ήθελαν και την πληροφορία να πηγαίνουν αριστερά. Ναι, τι κάνει. Καλά, εσύ. Ποιος είναι? Εσύ πια είσαι. Α, στην Ελληνοφρένεια έχω πάρει τηλέφωνο. Πού υπολόγιζες. Στην Ελληνοφρένεια. Εδώ, Ελληνοφρένεια, εγώ είμαι. Η ίδια. Τι κάνει. Καλά, μου, ποια εσύ. λέω. Ποιο είναι το όνομά σου, παίζουμε ένα όνομα, Α, Μαρία. Γεια σου, Μαρία, βρήκε κάτι πρωτότυπο, χαίρομαι. Mm. Από πού μου τηλεφωνεί? Σαντορίνη, τα φιλιά μου στα όμορφα <laughs> Τέλεια, <και> στο Τι τώρα. Έκανε στην αρχή, θα γαπηθεί τώρα. Δεν θέλω να το πω έτσι, θέλω να το πω πιο κομψά. Θα ερωτευτείς. Θα προκληθεί έρωτας πάνω σου, πώ να το πω αλλιώ. Α, ah, ωραία! Λίγο αργή είσαι, αλλά δεν είναι ανάγκη. Τώρα γκόμε είσαι, δεν είσαι και μυαλό. Αρκεί ένα ωραίο κόλο και όλα περνάνε στη ζωή. Mm. Έχεις μια παύση από σαντορίνη, τώρα δεν έχει καλό σήμα στη σαντορίνη, Τόσο πάνω. που σ άκουσα, δεν έχεις να πεις και κάτι, καταλαβαίνω. Φιλιά, Νιώθω έτσι που να μου την Θα ήθελα να σα πω τούτο, αν ποτέ γίνει πράξη αυτό που φώναζε κατά καιρού ο λαός στην Πρατία συντάγματο δηλαδή στο να καεί, να καεί, το η Βουλή αν λέω αυτό γίνει ποτέ πράξη από τον κόσμο αυτό το χτίριο της Βουλής καμένο και ρημαγμένο όπως θα είναι θα πρέπει να μείνει αύτιαχτο για να δείχνει στις επόμενε γενιές το μέρος όπου βιάστηκε όσο που οθενά αλλού η Δημοκρατία ρε εγώ Εγώ εμένα. Τι είναι αυτός ο Γτζι Николаος Ασπυρώνη; Ή το πληρώνει το κουκουέ την ώρα για να κάνετε προπαγάνδα. Πρώτον δεν μας πληρώνει Και δεύτερον, δεν μας πληρώνει για αυτό το λόγο. Α, σας πληρώνει πας το Γτζι Николаος, όχι το. Μεταφορά κάνεις πραγματικότητα από το κουκουέ; Πώς αξεφτιλισμένη Easter παιδί μου να κάνετε Σε τι κλίμακα μισό λεπτάκι; το... Πρέπει να από το 1 στο 10 σε τι κλίμακα; Με medium, large, extra large, τι πρέπει να πάω; Τέσσερα αγώνα το έχουμε ε, είστε τόσο Πού είναι το κακό με τη γελιότητα καταρχήν δεν καταλαβαίνω τον του Πού είναι το κακό με τη γελιότητα Γελί, πιεστείς, εικομική, είστε... Νομίζω είστε λίγο ευρυστή και μπορεί να σα πάρει ο διάολο και να σα σηκώσει. Γα... Και εσύ να και Αυτό δεν το βλέπω για κακό. Εγώ το βλέπω μια καλή εξέλιξη. Γιατί γα... όχι, δεν καταλαβαίνω. Άγω, ρε, πλό... Είστε και ομοφοβικέ όλε εσεί. Πλό... Και εσύ ρησέω και ομοφοβικό εσύ το χα. Αχ, βρήσε με. Βρήσε με δύο-τρία κουνήματα είμαι ακόμα. Ε, ήθελα από Γιάννη να παίρνω τηλέφωνο. Από εκεί είμαι σπαρμένο. Ναι, τι έγινε. Εδώ κάποιο σταθμό αναμεταδίδει το πρόγραμμά σα. Και εκεί με την ελληνοφρένεια έχει πριν κάποιον εκεί, έναν υβριστή και μηδενιστή. Όχι, ελληνοφρένεια. Όχι, τρώει, τρώει το μισό πρόγραμμα. Α, κι άλλον είναι μηδενιστή και μηδενιστή. Δεν ακούγεται τίποτα. Πώ λέγεται αυτό ο υβριστή και μηδενιστή, Τζόρα. Και εδώ έχουμε τζόρα πάντω. <laughs> δηλαδή κι εγώ αμαλάχη με τζόρα. <laughs> Φέρνω <Φέρουμε> κάτι βλαμμένε. <laughs> Τρέλο πάντων, κατάλαβα. Θα το κοιτάξω, ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μου στα όμορφα Γιάννενα. Καλησπέρα. Καλησπέρα τι γίνεται; Θα το συνεχίσουμε αυτό για πολύ. Γιατί μωρί δεν αρέσει. Μες. Είσαι από τι λίγες τυχερές που ακούν τη λάχνα μου φωνή. Όχι oh, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι ναι. Σε τιμό. <συρίζει> Αν βάλεις μπιπ στο τιμό ξέρεις τη βγαίνει. Α, που με. Α. Α. άρεσε τώρα. Ah. Λέγε μου, τι θες Το μαγάρι σε παλικό κομματιστήριο και Τώρα πρώτη φορά, ήταν διάβασε ένα ωραίο που λέει η ιστορία θα γράψει ότι την πρώτη φορά πήγε με του συντρόφου του, τη δεύτερη με 20 τιμίε Ακριβώς Ακριβώ. Είναι διαφορά, ας. αλλά δεν πειράζει, είναι αυτό το μεσοδιάστημα μεταξύ πρώτη φορά αριστερά με δεύτερη. Ναι, και όμως πάλι Μπαλούρδο Τι έκανα. Χημικά στην καλά. <laughs> Λέστε, είδα αυτό κατάλαβα ne nah. Γεια σου. Και. Χθε το απόγευμα βρέθηκε στο σύνταγμα. είχε πάρα πολύ κόσμο και ξένου και Έλληνε. Να πάρουμε στου ταξίου που δεν ήξερε, πήγε να κάνεις με του ξένου βόλτα. Ε, κοίταξε, έτυχε να βρεθώ γιατί ήθελα να πάρω το μετρό από εκεί. Ε. Λοιπόν, ήταν μια μητέρα με το παιδί της. Το το τη, το παιδί δεν 11-12 χρονών, Το παιδί ρώτησε την Άννα, τι κάνουν αυτοί οι τρολιάδε εδώ πέρα και η Άννα απάντησε, ό,τι φυλάγουν του βουλευτέ που είναι μέσα. Οι Τσολιάδε. Ναι, οι τσάλιάδε φυλάγουν του βουλευτέ που είναι μέσα στη Βουλή, απάντησε η Άμυνα. Α, φιλάγουν. ναι. Οι δύο, οι δύο τσάδε φιλάγανε. Τους λοιπόν, με τέτοια παιδεία της μάνας και με τέτοια παιδεία του παιδιού περίμενε εσύ και εγώ να πάει η Ελλάδα μπροστά. Αντί να του πει η μάνα του παιδιού, παιδί μου αυτό είναι ελληνοφρένεια. Όχι δεν είναι ελληνοφρένεια διότι αποτείουν φόρο τιμή, οι τσελιάδες εκεί πέρα πάνω και η μάνα όφελε να το ξέρει γιατί ήταν πολύ πολύ, πολύ πιο μεγάλη από μένα στην ηλικία. Κουσάνταση FM τι έχουμε Στην Τουρκιά πηγες Όχι ρε αγαθονήσι είμαι Αλλά δεν έχουμε τίποτα ελληνικό ραδιάφωνο Αγαθοντιόλυση είσαι όχι αγαθονήσι Τα ίδια μου έχεις πει και σπίκε πρόπερση ρε π*** τα ίδια Μη δούμε μια συνεπίφωνη oh, oh. <laughs> Πες μου ρεσί γιατί τώρα όπως τα Δεν θα... πιάνουμε παιδί μου παράτα μα δεν έχω κουσάνταση μα... Σε πιθαγόριο κάτι. θεώρημα Σε πιθαγόριο μόνο θεώρημα Σε πιθαγόριο μόνο <Σ2> Όχι, θα μάθουνε. Το <ΣΟ'> γυμναστήριο, εγώ είμαι. Τι κάνει. Κάτι κατάλαβα. <ΣΣ> Εδώ έχουμε ένα κακό στην Ελλάδα. Όποιον δεν γουστάρουμε ή είναι γραφικό ή βλάκα και ό,τι τον θεωρούμε, ακόμα και ένα καλό να πει. τον βγάζουν το πρωθυπουργό. Το γρα... <ΣΣ> ναι, τον γκράζουμε. <ΣΣ> <ΣΣ> Λέω ο συνήθω πι... τον βγάζουν <ΣΣΣ> πρωθυπουργό. <ΣΣ> Άκουρε, μα. Κατά <ΣΣΣ> την πέμπτη ο Χατζη Νικολάου είχε τον λεβέτη, Τον άκουσα να πούμε. Τα έλεγε σωστά, να το πούμε αυτό. Τα έλεγε σωστά. Όχι, ένα πράγμα είπε. Άκουμε, είπε για τι συντάξει, τι τριπλοσύνταξει των 30.000 ευρώ που είναι καμιά 100.000 και λέει του υποδοκατρούγκαλο ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ρε γατσουλικόπη από τον πατέρα μου, εμένα 40 χρόνια οικοδομή τη σύνταξη 200 ευρώ και δεν έχει να πληρώσει ούτε τι πάνε του που του αλλάζει η γυναίκα. Και στα μούρπανα αυτά των 30.000 ευρώ δεν μπορεί να κατεβάσει τη σύνταξη στα 1500 να περισσέψουν καμιά και τον πενεριά και τον μυριαά μήνα. Για να παίσει του κακομίριδε που δεν έχουν να πάρουν τα χάπια, τα γερόδια όλα. Γιατί τα γερόδια δεν μπορούν να μιλήσουν, ρε μουρπάνω να του πει. Γιατί αυτό εγώ στο λέω εδώ και 2 χρόνια, αλλά δεν έχει μια 10 φορές το έχω πει για τις ναι, σε κρύβουμε κιόλα. Αϊ, παράτα μας Λέει ρε, μαρκα! Το έχω πει το σφόζι, γιατί δεν το βγάζει μαρκα! Πες κανένα συντάξει, την τριπλή, εσύ. Γιατί είναι κακό πες, είναι? Ότι το... θα ποινικοποιήσουμε και τι κακές τώρα, αϊ, παράτα μας Λέει ρε, Μα πες πόσα λεφτά είναι Παίρνω διπλή μα... σύνταξη και τριπλή τι πρόβλημα έχει. Επειδή ο μικρό. Τι φωνάζεις, δεν, ακούω, Πώς, ρε, φωνάζω... τι είπες, τι είπες, δεν Σε μένα τι <laughs> Τώρα τώρα.